Φίλες και φίλοι του Xlibris, γεια σας. Θα μου παραπονεθείτε βέβαια, σα έχω φεσίλει πάρα πολύ καιρό χωρίς να μιλήσουμε χωρίς αυτό το ε, podcast που συνηθίζω να ανεβάζω, αλλά θα πρέπει να με συγχωρήσετε γιατί ε, είπαμε και οι λόγοι που σταμάσα την εκπομπή, ήταν βασικός και η έλλειψη χρόνου. Όμως αναγνωστικά η περίοδο που έχουμε να πήγε πάρα πολύ καλά θα έλεγα και έτσι θα έχω αρκετά να σας πω όχι όμως σήμερα το σημερινό podcast του Xlibris είναι ένα πολύ σύντομο μόνο και μόνο για ένα λόγο να σας προ, να προωθήσω να κάνω λίγο προμόσιο δηλαδή σε ένα Θέμα, μια σειρά εκδηλώσεων μάλλον, που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ε, έχετε υπόψη και αν είστε βιβλιοφίλοι να συμμετέχετε ε, και σε αυτές. Βέβαια, εδώ να πω ότι όσοι έχετε στερηθεί, να το πω έτσι, τη διαδικτυακή μας ε, επαφή της Κυριακή ε, υπάρχουν κι άλλε. Ε, εκπομπές ραδιοφωνικές και εγώ ε, οπότε ευκαιρό ε, παρακολουθώ μια πολύ αξιολόγη και με ενδιαφέρουσα συζήτηση και καλεσμένους ε, κάτι που δεν μπορούσαμε να έχουμε εύκολα στο Xlibris δεν είχαμε studio στο Music Heaven ήμασταν καθαρά διδικτυακό ραδιοφωνο όμως ε, εγώ σας προτείνω όσοι μπορείτε ε, να ακούτε την εκπομπή Διαβάζοντα το Αμάκι Radio με την Κατερίνα Μαλακάτε και την οποία σύχνα πυκνά θα με βρείτε και μένα να για γιατί είναι και η ώρα που συνήθως ε, μπορούσα και κάνω και την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, στην συζήτηση που έγινε την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή ε, συζητού, συζητήθηκε και, το, και η εκδηλώσεις που οργανώνουν που είναι μια προσπάθεια και στην Ελλάδα, εκδηλώσει γιατί άλλο για την ε, παγκόσμια ημέρα βιβλίου και με κεντρικό σύνδημα διαβάζω και αλλάζω και γι' αυτό για αυτή την ημέρα θα σας μιλήσω σήμερα ε, γενικά να πω ότι ο Απρίλιος είναι ε, μήνας ανάγνωσης και οι εκδηλώσεις οι διάφορες κορυφώνονται τις 23 Απριλίου που είναι καθαριερωμένοι από την UNESCO ω Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Δεν ξέρω αν θυμάστε περίπου πριν από δύο χρόνια είχαμε κάνει εκπομπή αφιέρωμα σε αυτή στο Ready Music Heaven στην εκπομπή τη LibriS και όσοι δεν θυμάστε από τότε δεν πειράζει να το πούμε ότι έχει καθιερωθεί 23 Απριλίου γιατί κατά σύμπτωση την ίδια αυτή ημέρα του. Το 1616 πέθαναν δύο κορυφαίες μορφές των γραμμάτων, ο Μιγγέλετ Τεθροφάντες και ο Βίλιαμ Shakespeare. Και με αφορμή αυτή λοιπόν, έχει 23η Απριλίου. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πω ότι το γίνονταν κάποιες μονομένες αναφορές, κάποιες προσπάθειες, αλλά φέτος ξεκινάει μια πιο οργανωμένη προσπάθεια και να αναφέρουμε λίγο τους... Κεντρικού συντελεστέ. Φέτο είναι και τα 400 χρόνια, όπω καταλαβαίνετε, είναι μια στρογγυλή επέτειο. Προσφέρεται για τέτοια. Η Ένωση λοιπόν, Ελληνικού Βιβλίου με την εταιρεία Σεγγραφέων και το κύκλο του ελληνικού παιδικού βιβλίου προσπαθεί λοιπόν να α, καθιερώσει και στην Ελλάδα, να την κάνει πιο γνωστή και να την καθιερώσει ω ημέρα βιβλίου. Και όπω λέμε, το κεντρικό μήνυμα είναι Διαβάζω και αλλάζω. Και καλούν, ε, οι φορεί αυτοί, καλούν όλες τους ε, όλους τους να το πω έτσι, αλλά και όλους τους λόγου, τα σχολεία, τους επιπληματίες του χώρου του λιού, τους καλούν να συμμετέχουν με διάφορες ε, εκδηλώσει, Είναι όργανος ο κάποια εκδήλωση, ε, να παρευρεθεί σε κάποια εκδήλωση και να τιμήσει έτσι την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου που ε, από ό,τι βλέπω από το πρόγραμμα εκδηλώσεων δεν περιορίζεται μόνο σε ε, μία ε, μέρα αλλά γενικά όλο αυτό το σαββατοκύριακο Σαββατο του Λαζάρου Παρασκευή Σαββατο του Λαζάρου και οι τον των Βαγίων, από ό,τι είδα υπάρχουν ε, ε, εκδηλώσεις και ε, ε, αν εσείς που ακούτε είτε αυτό το ε, Podcast, είστε είτε αναγνώστης, είτε πληματίας του χρονιβουλίου και θέλετε να συμμετάχετε, θα σας πούμε αμέσως μετά ε, πώς μπορείτε και εσείς να, ε, τη, να ε, υποβάλλετε την εγγραφή και να κάνετε τη συμμετοχή σας. Το κονσέρτο de Ranwheth του έχω κοινά Ροντρίγκο, μια εμποχή ε, μουσική, και ε, επωσύνο είμαστε εδώ για να προμοθουμε για να προωθήσουμε την παγκόσμια στην κελληνική ημέρα βιβλίου 23 Απριλίου, λοιπόν, διαβάζω και αλλάζω και οργανώνονται πάρα πάρα πολλέ ε, εκδηλώσει. Τώρα, πώ θα γίνει ο συντονισμό και προσφαλώ μέσω διαδικτύου. Βέβαια, αν επισκεφτείτε τι σελίδε των εκδοτών, των βιβλιοπολίων και αυτά, θα βρείτε. Ο καθένα έχει φροντίσει να δημοσιεύσει τι εκδηλώσει αλλά ευτυχώ υπάρχει και μια κεντρική σελίδα που με τον πολύ εύκολο και απλό τίτλο, θα τον δείτε γραμμένο και στην κοινοποίηση GreekBookday.gr. Εκεί λοιπόν θα βρείτε γνώσμεν. Την αλφαβητική, την, συγνώμη, την ημερολογική εκδήλωση και είναι γεμάτο το πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Κορυφώνονται βέβαια με την ημέρα βιβλίου, όλος ο Απρίλιος είναι γεμάτος, αλλά ε, κορυφώνονται με 47 δηλωμένες μέχρι στιγμής έτσι, εκδηλώσεις για το Σάββατο 23 Απριλίου. Και πράγμα βέβαια, τι να το πω, η μερίδα του λέοντα με εκφράζουμε φυσικά Αθήνα, δευτερευόντω η Θεσσαλονίκη, αλλά με χαρά βλέπω και άλλε πόλεις να συμμετέχουν. Τι να κάνουμε, δυστυχώ το πει, το λέγαμε και παλιά από την εκπομπή, από το Εξλίμπρι, έτσι είναι η κατάσταση. Α εργαστούμε όλοι να αλλάξει. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλέ οργανώσει από αναγνώσει να το πω έτσι από νυχτερινές εκδηλώσεις έτσι, έχω δει αρκετές οποίες είναι και μέχρι τη, τη νύχτα έτσι, και έχουμε από πίσει, από ανάγνωση από οδηγονισμού συγγραφέ, από εργαστήρια για παιδιά έτσι, ε, για πάρα πολλά. Υπάρχουν φυσικά στην ιστοσελίδα, αρκετά καλά αργωνωμένοι. Ε, υπάρχει υλικό για, και για τους εκπαιδευτικούς που θα θέλουν να ε, συμμετέχουν στα σχολεία. Υπάρχουν ε, υλικό για όσους θέλουν να, ε, να φτιάξουν σε λιδοδείκτης ή οτιδήποτε να διευκοληθούν στη συμμετοχή και φυσικά υπάρχει και όπου ο καθένας που μπορεί και θέλει να οργανώσει μία εκδήλωση ε, μπορεί να επιδηλώσει και να μπει στο ημερολόγιο ε, και αυτή και να είναι επίσημα καταχωρημένη. Ε, οι εκδηλώσεις λοιπόν είναι πάρα πολλές. Ε, μπείτε στο .gr και ε, Εντάξει το, μπορεί κάποια να γίνετε κοντά σας και να υποφυληθείτε και εσείς και να συμμετέχετε. Βέβαια μπορείτε να συμμετέχετε και με άλλους τρόπους και ο καλύτερος τρόπος είναι – εκτός φυσικά το να διαβάσετε ε, αυτή τη μέρα – να διαβάσετε κάποιο βιβλίο. ο καλύτερος τρόπος είναι να βοηθήσετε και, αυτοί, και εσείς σε αυτή την προσπάθεια και να δηλώσετε ότι συμμετέχετε, δηλώστε την αγάπη σας ειδικά εκείνη την ημέρα, το Σάββατο 23 Ιπηλίου, δηλώστε κι εσείς την αγάπη σας για το βιβλίο, μιλήστε με φίλους, με γνωστούς εκεί που θα βγείτε για τον καφέ σας ενδεχομένως, τη δουλειά σας, μιλήστε ε, για τα βιβλία και ε, φυσικά, μην ξεχνάμε, κάντε αισθητή την παρουσία σας και στο διαδίκτυο. Ε, Περιστατεύω όσοι μας ακούτε τουλάχιστον σε ένα κοινωνικό δίκτυο, ε, συμμετέχετε και σε περισσότερα, ε, κάνετε γνωστό εκεί, κάνετε γνωστό ότι διαβάζετε, κάνετε γνωστό ότι είναι η παγκόσμια ημέρα ε, βιβλίου και ότι τη γιορτάζουμε δυναμικά και στην Ελλάδα. Και βέβαια θα πω ότι... Ε, θα πω για μία εκδήλωση, να με συγχωρούσω να λυπάρχουν παρόμοιες, μία εντόπισα μια και μία ε, εκδήλωση η οποία στο πλαίσιο βέβαια, <σίλωσεις> έτσι, τους Παγκόσμι Μεσημέρου ε, είναι διαδιεκτηγική καθαρά δύο για όλου εμάς που δεν θα είμαστε κάπου κοντά στις άλλες εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν η ε, γνωστή ιστοσελίδα που έχω ξαπεί και στο παρελθόν το So Much Reading ε, που συμμετέχω και στο Readathon το 2016 οργανώνει στα πλαίσια αυτά ε, αναγνωστικό Αθώναιρο, κόμμα, το 16, με ένα 24ωρο αφιερωμένο στην αναγνώση. Ένα 24ωρο που οι οργανωτέ λένε ότι ξεκινάει 10 το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώνεται 10 το πρωί τη Κυριακή 24 Απριλίου. Και εκεί δηλώνεται η συμμετοχή. Ε, στην ουσία, εκεί πέρα δηλώνεται ότι θα συμμετέχετε διαδικτυακά και είναι καθαρά διεκτική δράση με δημοσίευσεις στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, στο facebook, στο google plus, σε blog, στο instagram και σε πολλά άλλα κοινωνικά δίκτυα. <coughs> ε, και υπόσχονται οι οργανωτές του Somod Reading ότι θα κρατήσουν ε, ε, θα προσπαθήσουν να το συντονίζουν όλο αυτό μέσω κυρίως της σελίδας του στο facebook οπόμενος μπείτε στο so reading στο γνωστικό μαραθώνιο και ε, δείτε ε, και εσείς ε, τι, ε, τι μπορείτε πως μπορείτε να, να συμμετέχετε και πιστεύω ότι όλοι ε, πρέπει όλοι όσοι το βιβλίο και την ανάγνωση πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια έστω, όπω είπαμε, έστω και με ένα like να το πω και εγώ με ένα like στα δίκτυα με μία ενημέρωση κατάστασης με μία σκέψη να δείξουμε ότι ε, είμαστε παρόντες ε, Αυτά έχω... αυτά μόνο τα λίγα έχω να σου πω σας υπόσχομαι ε, για τι μέστιε γιορτέ, πιστεύω θα βρω και εγώ λίγο περισσότερο χρόνο να σα μιλήσω και για όλα αυτά τα βιβλία και τα υπόλοιπα που, ε, που διάβασα ή τα υπόλοιπα που έγιναν και αφορούν και εμά. Και ε, όπω είπα, ε, GreekBookday.gr ε, μπαίνετε δηλώνετε το, το, ε, συγνώμη, ε, την εκδηλώσή σα ή ενημερώνεστε για το ε, ποιες εκδηλώσεις ε, είναι ε, διαθέσιμες στην περιοχή σας και αντίστοιχα ε, αντίστοιχα επιλέγετε αυτά Πιστεύω λοιπόν να σας δω ε, την παγκόσμια μπέρα του βιβλίου να συμμετέχετε και εσείς ενεργά. Σας αποχαιρετώ με ένα πολύ, ε, με ένα πολύ γνωστό κομμάτι με το μπουλερό του Μωρίσσα Ραβέλ. We'll